Ναι. Θέλει να σου μάθω τέννη. Θέλω να μου μάθει τέννη. Πιάσε το μπαλάκι. Τι έγινε, γαλά, εσέ. Καλά, να εδώ. Άχε, ένα παιδί να είχαμε και εμεί, σαν τον ε, γιο του Κυριάκου, να μα πιάσει κόμενου να πιέζουμε τέννη. Καλά, είσαι φοβερό, Διότι το συνέδριο γονιμότητα που πήγαν όλοι οι παπάδε που να πάνε παπάδε, γι' αυτό το λόγο γίνεται για να βγάλουμε νέου μισοτάκι, τι δε, δεν καταλαβαίνει. Α, να βγουν, να, βγουν τα νέα μισοτάκια, ναι. Τι, πώ θα βγουν. Μαζευθήκαν όλοι οι παπάδε για να σου πούνε να κάνει παιδιά. Άρα, Είσαι Τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, πολύ καλό. Έλα, γεια. Ναι. Κύριος Αποστολής, Ο ίδιος. Αποστόλε, θέλω να σε συγχαρώ για την αναφορά που έκανες για το την τον Δημήτρη. Ήσουνε εξαιρετικός. εξαιρετικό. Θήμιος τα πει, Μαθήματα ναι. ζωής. Μαθήματα ζωής έδωσε σήμερα. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αποστολή Εγώ θα το πω στα ίσια Η συγκεκριμένη οικογένεια που μας κυβερνάει είναι δολοφόνη Γιατί καλέ Το να βάφει κάποιος στα χέρια του ελαφρώ με αίμα δεν τον κάνει δολοφόνο Είναι δολοφόνη το Ότι έχουν οπλισμένα διάφορα ψυχάκια σαν αστακούς και γυκλοφορούν στους δρόμους δεν τους κάνει δολοφόνους Είναι δολοφόνη Ε ρε μανία, <Τι>... Δίνουν τι εντολές. Η συγκεκριμένη οικογένεια είναι τυχαίο που δεν τους θέλουνε στην, στην Κρήτη. Δεν τους θέλουνε. Όχι δεν τη θέλουν. Α, δώστε μια ευκαιρία ακόμα. Δεν ξέρουν τι χάνουνε. Ο ασκός του αιώλου άνοιξε διάπλατα. Αυτά φοβάμαι. Αυτά δεν, μαζεύ, δεν μαζεύεται. Λοιπόν, τώρα οι, ε, μας έχουνε κατανομάσει. Είναι οι πολίτες αστυνομικοί και εμείς είμαστε ιδίθεν αγανακτισμένοι. Είναι δολοφόνοι. Και μέσα σε αυτό το κόμμα είναι παιδεραστέ, κρυμμένοι χίλιοι δυο. Μην μιλάτε, έτσι πιο... είναι με μονομένα περιστατικά. Δεν είναι όλοι έτσι, υπάρχουν και καλοί. Γιατί του υποστηρίζουν οι καλοί, Ποιοι είναι οι καλοί, Ο Κυρανάκης, ο Μητσοτάκη, Τι είναι οι καλοί, Δεν οι καλοί ξέρω, αλλά έχω δύσκο. ακούσει ότι γενικώ όταν λέγεται αυτή η ατάκα, ναι, Ότι καλό είναι να λέμε ότι υπάρχουν και καλοί. Δεν βλέπω κάποιον. Άλλο καλές. αυτό, άλλο αν υπάρχουν. Δεν βλέπω κάποιον καλό και έτοιμο. Δεν βλέπω, δυστυχώ δεν βλέπω. Έτοιμοι δεν είναι, δεν είναι το... αλλά είναι έτοιμοι για όλα. Από σε αυτή τη χώρα πάντα προωθούνταν οι δόνοι. Η γόνη, η πάντα προωθούν σε αυτή τη χώρα. Οι γόνοι, ναι. Μό, μόνο η Δαμανάκι πάλε του γνώνε. Το δαμανάκη το περίμενα. Το περίμενα τι κατολογέ. Βεβαίω, γιατί μόνο η δαμανάκη βγήκε μπροστά και είπε να προστατεύσουμε του γνώ. Αυτή η λέει και το καλαμαράκι. Αυτό που δεν τι είπε κανεί είναι ότι οι γόνοι έτσι και όλου προστατεύονται σε αυτό τον τόπο. Μην αγώνε. Λοιπόν, δύο γόνη όμω, ένα γόνο προϊόν και ένα γόνον προθυπουργού δεν αντίχετε αδελφέ μου. Δεν, δηλαδή είναι. Ως είναι πλή. ο, ο γόνοιο προϊόν. Α, ναι, ναι, ναι. ναι Τι Αυτό φοβάμαι θα βγει στη Βουλή και θα λέει Αντί. τα λόγια του διπλανού, θα αντιγράφει και εκεί. Α, ναι, ναι. Σωστό. Αυτά φοβάμαι, Θα έχουμε διπλοκαλίσει. Ναι. Τέλο πάντων. Και να σου και κάτι για το βελόπουλο προχθές που που βγάλει. Ότι ο σαμαρά θεωρεί, α πούμε, ότι έχει πολιτικό κεφάλαιο και του έχει φτιάξει όνομα για να κατεβάσει και το γιο του. Ε, δε, δε. Και θα πει κάποιο: Α, είναι γιο του σαμαρά, α τον ψηφίσω. Όρσε! Γιατί τον Κούλη πώ τον ψηφίσανε Ο Κούρι έχει μια παράδοση η οικογένεια. Τέλο πάντων, έχουν σώσει και τον τόπο. Ε, κοίταξε, σιγά σιγά θα δημιουργήσει και ο Σαμαράς παράδοση για την οικογένεια του. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Ε. Αυτό που έχει καταφέρει ο σαμαρά. Όχι από την περίοδο που το Μητσοτάκη, Τώρα, που είχε καταφέρει να είναι λιγότερο συμπαθής από το Μητσοτακέικο, θέλει ταλέντο. Ναι, ότι ένα, ένα ταλέντο το θέλει, ναι. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ε, είμαι η κυρία Λοιπόν. Γνωριζόμαστε από κάπου. Δεν ξέρω. Α, επειδή μου πάτε το όνομά σας. Όφυλα να σας γνωρίζω. Ναι, ναι. Να σα γνωρίσω. Ελάτε, συνέγγε να ελάτε και να σας το γνωρίσω. Αυτό λέω εγώ, όφυλα να σας γνωρίζω ή όχι. Όχι, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Δεν είσαστε με την αλόγη και το ένα και το άλλο. Με τι είμαστε? Δεν είσαστε η εταιρεία. Ναι, η εταιρεία είμαστε. Τι θα θέλατε. Να, κοίταξε κανέναν, να ρωτάξω. Κοίταξε yeah. να σε ρωτήσω. Χτε το απόγευμα μου είπε η κοπέλα, θα ειδοποιήσει τι παραγγελίε γιατί δεν μου είχε έρθει και αυτό γιατί είχαν πει την Τρίτη. Αλλά μου ήρθανε σήμερα. Γιατί είναι, να σου. Ε, γιατί είναι η αλόη, ε, κρέτα, μικρό το μπουκάλι και το, το άλλο το ρόδι είναι μεγάλο. Εσείς τι έχετε παραγγείλει? Έχω παραγγείλει ρόδι και αλόη. Όχι. Για ποια χρήση? Περίμενε. Εγώ έχω πάρει ρόδι και, και κουρμά. Κουρκουμίν. Κουρμα. Το κουρκουμίν πήρατε. Ναι. Αλλά είναι μικρό το μπουκάλι. Το άλλο είναι μεγάλο. Έχει πέσει η Είναι μικρό αλλά θαυματουργό. Ε, καλά. Αλήθεια! Εγώ δεν ήθελα την κρέμα γιατί είμαι αλληλική και κοιντήθηκε, γιατί σύμπα δεν θέλω Βάλτε Α, λίγο πέρα. την κρέμα, δεν κάνει κακό, είναι και για τα συγκάματα! Ε? Είναι και για το σύγκαμα η κρέμα, καλή! Ε, καλέ, ναι, καλή εντάξει! Εσείς δώσατε ε. πολλά λεφτά! 25! Βόηδη, κατάλαβα! Ναι, και λίγα είναι! Ναι, γιατί είναι λίγα! Τι ψηφίσατε! Εγώ, Νέα Δημοκρατία!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 Κατά του Μιτσοτάκη, δεν θα έχουμε Μιτσοτάκη μετά. Τι λέτε. Ε? Αφού θα έχουμε Βασιλιά, τι θα κάνουμε Μιτσοτάκη. Καλά, εντάξει. Ο Μιτσοτάκη είναι καλό στο βόρειο. Και ο Μιτσοτάκη δεν φέρνει λεφτά όμως. Τι λεφτά παίρνει. Δεν φέρνει, φέρνει λέω λεφτά. Ε, πού τα παίρνει. Δεν Δε λέω τα παίρνει, πή... αν είναι δυνατόν. Ότι φέρνει, φέρνει στη χώρα. Α, ναι, παίρνει, φέρνει. Έχει φέρει πολλέ εταιρείε από την Αμερική και αποκτούν παντού. Ναι, και κάποιες από το χωριό δεν τους ξέρεις. Ε? Και κάποιες εταιρείε από το χωριό δεν τις ξέρεις, ναι. Ναι. Πολλές όμως. Ναι, ναι. Κατάλαβα... Οι αδερφές του και οι δύο έχουν ανοίξει ένα μαγαζί στη, σε ένα νησί και φέρνουν πολλά λεφτά αυτό το νησί, αλλά δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι που κοιό ήτανε. Κι αν Του Κωνσταντίνου, η Σοφία και η Ειρήνη. Του βασιλιά. Ναι, ναι. Έχουν ανοίξει μαγαζί, μπράβο μάθαμε και κουτσοπολιό. Κουτσοπολιό και έχει ανοίξει η Ειρήνη στο Μέγαρο. Τι έχει ανοίξει το Μέγαρο. Έχει μαγαζί η Ειρήνη. Η υπρική Μπράβο, το ρινιό. Είδε. Δεν είδε το ρινιό, είναι παλιό τη ειρήνη. Όχι, όχι το ρινιό, το ρινιό, είναι η ειρήνη, λέω. Ναι. Α, ναι, ναι. Μπράβο, όχι μπράβο, άρα θα φέρουν λεφτά. Τι συζητάμε. Ναι, εντάξει. Αυτά είχαν μαζέψει λεφτά στην άκρη, φαντάζομαι. Μάλλον πουλήσατε λύσαν τα μαχαιροπύρια που σου φρόσανε. Να σου πω κάτι. Τι? Οι βασιλείε είχαν φέρει στην Ελλάδα πολλά λεφτά. Και είχανε το εργοστάσιο. Ναι, δικά τους όμως. Για τους εαυτούς τους. Όχι, okay, ah. για το, το κράτο. Ah. Και είχανε εργοστάσιο με βούτυρα. Όχι, μπράβο. Ναι, χρειά, χρειάστηκε το βούτυρο τα επόμενα χρόνια. Το, το νόλιμπο. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και ενημερωμένοι, μ' αρέσετε. Εμβόλιο Πήρα... κάνατε. Ε, έκανα και τα δύο. Ποια εταιρεία. Ποιο ήταν. Τε, ε, ε, το το, φάιζερ. το φάιζερ. Μπράβο. Από τώρα, από Είμαι εγώ πολύ καλή. Μπράβο, χάρηκα που σας άκουσα. Α, πολύ ευχαρίστηση μου δώσατε. κι εγώ, κι εγώ. Και εγώ. Λοιπόν, χάρηκα. καλή χάρηκα. επιτυχία με τις κρέμες Για άλλο, πήγαμε. Άντε, για. Κλείνει η αποστολή. Έλα. Σήμερα μας έβγαλε στην ψυχή για να το σηκώσει. Το σήκωσα όμω. Το σήκωσε, ναι, το σήκωσε. Ο Θήμιο έκατσε και πετύχε 10 μονάδε διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την Νέα Δημοκρατία. Πού τι βρήκε τι 10 μονάδε, Ο Μαρκέ ο Γουρολμάτη. Μπορεί να μπει που τι βρήκε. Πήρε το 39, πε το 40, του κάνουμε και χάρη το 40% του 50% που ψήφιζε. Πήρε 20%. Αχ, ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Τι πέρα, δεν έκανε το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να πω. Ναι, ναι, εντάξει, το κάνουμε. ΣΥΡΙΖΑ ω όμω. Θέλω να πω, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ όχι. Εγώ θέλω να πω ότι αντί εμεί συνέχεια από το ραδιόφωνο. Αυτοί που μπορούν και έχουν τη δύναμη όπω εσεί να λένε ότι με τι λαμμογέ κυβερνάνε όλα αυτά τα χρόνια αυτέ οι οικογένειε και δεν φύγανε από την κατοχή ποτέ. Με αυτά που ανέχεστε, αγάπη μου, κυβερνάνε. Άστα αυτά δεν που σου φταίξαν αυτοί που κάνουν τι λαμμογέ. Όπω και ο Πικραμένο, αυτοί έχουν ένα μερίδο τη ευθύνη. Ωραία τα λες Να βγάλει και τον Πικραμένο όταν ήταν πρόεδρο, όταν ήταν πρωθυπουργό που έκανε τέσσερι μέρε πριν. Τέσσερι μέρε πριν. Δυστυχώ δεν έχετε την ελληνοφρένεια. Τέσσερι μέρε πριν. Επήρε 400 λεόπαρτ με ανάθεση από τους φίλους τους Γερμανούς. Γι' αυτό εκλεγε η Συμβουλή. Α, και πολύ έτσι, αποτελεσματικό σπουδημοσίδες, λίγες μέρες, μπαμπαμ, με μπαμ, έργο. Γιατί θα νόμιζε ότι κάποιος από τους 300... Θα το την εφέρει. Τώρα Αλλά εσύ, τί εσύ τί θες να μου πεις ότι δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι? Ε? Θες να μου πεις ότι δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι δουλειά έχει φίλετε. Ε, εντάξει. Το καταλαβαίνω όλη την επιχειρηματολογία. Όχι, όχι, όχι δεν πιστεύει. είναι επιχειρηματολογία. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, και μαζίζονται mm. όλοι μαζί, δηλαδή δεν θα τους αφήσεις. Λάθη έκανε κάποια στιγμή το κόμμα και την πληρώσαμε όλοι μαζί και την μέχρι πλη κουκουέ. Α, τώρα εκείνος κουκουέ. Πάντα πανταίμονα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός οσαν δεν έκανε αφίση ματιές του κουκουέ, έναπαλάθηne που δεν εργάστηκε, ας πούμε, νά, με το Σύριζα, αν δεν έκανε αυτές τις Και στο θα τον ανοίξει το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Μιλάω τώρα, σου μιλάω και σου λέω τώρα για, για παλιά. Mm. Δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για παλιά, για πολύ παλιά. Nice. Αλλά το θέμα είναι, πράγματα που μου τα έλεγε ο πατέρα μου και ο οποίο έφυγε με το, με το κουκουέ στο στόμα. Το θέμα είναι το εξή. Yeah, το, το θέμα είναι ότι εμεί θα πρέπει να στηλιτεύουμε συνέχεια όλα τα αντισυνταγματικά και όλου αυτού του νόμου που ψηφίζουν αυτά τα λαμόγια που θα πρέπει αυτοί που το ψηφίζουν στη Βουλή. Δεν φτύει μόνο λίγο εντάξει Επίση κατάλαβα γενικό, το πιάσα γενικώς τα πάμε. Λοιπόν, Άντε γεια Φιλάκια γεια Να πω και για τι ανοησίες που έλεγε ο Να διευκρινίζει για ποια μέρα ανοησία μιλά. Γιατί εσύ τον αέρα αυτό προχθές. που είπε προχθές, Ναι, γιατί είπε και παραπροχθές ανοησίε. Είπε και την επόμενη. Είπε και Αναφέρθηκε στην βουλευτική αποζημίωση και στο ύψο τη και για ποιο λόγο πρέπει να είναι εκεί που είναι κτλ. Γιατί ένα βουλευτή α πούμε, ένα σπίτι στην Αθήνα. Γιατί όταν λέμε Θα νοικιάσει πίτι υποχρεωτικά στην Αθήνα. Τα 5 χιλιάρικα είναι μέσα για τον οικειό του. Mm. Το γραφείο ότι είναι μέσα, δεν είναι εξτρά. Γι' αυτό σα λέω, κάποτε ήταν 9 και 10 και ήταν εξτρά όλα αυτά. Εμεί οι εκπαιδευτικοί παίρνουμε ένα χιλιάρικο maximum. Να τα. Αυτοί που έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσία παίρνουν λιγότερα. Νάτα. Και επίσης νίκιο. Να, νάτα. Να. Λοιπόν, Και επίση πληρώνουμε μιλέτε... ενίκιο. Να τα. Εντάξει. Αυτό που πέφτει ο μισθό συνέχεια και το ενίκιο όχι, ωραίο, ε. Και πολύ ενδιαφέρον. Διεφέρου. Τα ενίκεια στα ύψη, οι μισθοί στα τάρταρα. Μπράβο, είναι τα τους. Επίσης και τα εξτράτου. Επίση αναφέρθηκε στα ΕΣΠΑ. Μπορείτε να ΕΣΠα... συζητήσουμε όλα τα θέματα τη επικαιρότητα. Φτάνει, κουράζεται, κουράζεται. Ναι, ναι, Να πω ότι και στα σχολεία έχει ΕΣΠΑ και οι περισσότεροι αναπληρωτέ εκπαιδευτικοί πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ. Τι δουλειά έχουν τα ΕΣΠΑ στα σχολεία. Άι, Μωρή, που θα δώσουμε και λογαριασμό. Όχι, θέλουμε να τα κάνουμε. Τα αγαπώ πολύ. Γεια.